Ραδιοκαταγραφές. Η ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φιετατικής Ένωσης καταγράφει την επικαιρότητα. Συνεντεύξεις. Ρεπορτάζ. Απόψεις. Γκάλο Κάθε Σάββατο 7 το απόγευμα στο www.χfe.gr και στο 91,2 FM της Πυριακής Εκκλησίας. Εδώ η φωνή μας ακούγεται δυνατά. Δύο ακροατέ τη Πυριακή Εκκλησία, καλησπέρα σα. Μαζί σα και αυτό το Σάββατο είναι οι Ραδιοκαταγραφέ, η ραδιοφωνική συντροφιά τη Χριστιανική Φυτικής Ένωση που θα σα κρατήσει συντροφιά για την επόμενη μία ώρα περίπου. Μαζί σα απόψε θα είναι η Βασιλική Μπέκου, καλησπέρα, η Αγγελική Καλκάνη, καλησπέρα, η Μυρτό Σοφρονίου, καλησπέρα, και η Ιωάννα Χατζη καλησπέρα σα, στον ήχο η βάνθία Κατσουρού. Τα τηλέφωνα της Πυριακής Εκκλησίας στο 210 και 210 μπορειτε να τηλεφωνείτε και να αφήνετε οποιοδήποτε σχόλιο ή παρατήρηση. Ακόμα, να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδα μας www.wf.gr και να ακούτε και να κατεβάσετε τις εκπομπές μας. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα αφορά την αξία του θεσμού της οικογένειας ενός θεσμού που στη σημερινή εποχή, την εποχή της ταχαίως ακμάζουσας τεχνολογίας της ατομικότητας και του κυνηγητού, προσωπικής απόλαυσης διέπεται από μεγάλη κρίση και η αξία του αμφισβητείται συνεχώς ως νέοι λοιπόν που ζουν σε μια κοινωνία με πολλά προβλήματα και που μέσα σε αυτοί θέλουν να σχεδιάζουν το μέλλον, το μέλλον τους οφείλουμε μάλλον να συνειδητοποιήσουμε τι είναι αυτό που αξίζει σε μια οικογένεια, τι μπορεί να προσφέρεται σε κάθε μέλος της γιατί να είναι απαραίτητη για την κοινωνία αλλά και για τον καθένα από εμά. Βασικά όμως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε σήμερα και να προσπαθήσουμε να δούμε τι σημαίνει κρίση της οικογένειας. Λοιπόν σήμερα το θέμα της οικογένειας Ας αρχίσουμε δίνοντας έναν ορισμό Τι είναι οικογένεια Γενικά τι πιστεύετε ότι είναι οικογένεια Και τι είναι για μας η οικογένεια ε, Ο ορισμός που μπορεί κάποιο απλά να δώσει είναι ότι στι μέρε μα ο όρο οικογένεια σημαίνει μια ομάδα ατόμων που συνδέονται μεταξύ τους με δεσμού αίματο ή γάμου ή υιοθεσίας και διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη καλύπτοντα φορολογικέ, βιολογικέ και βιωτικέ ανάγκε. Το θέμα είναι όμω ότι μόνο αυτό είναι οικογένεια. Δεν νομίζω πω στον καθέναν από εμά, στου περισσότερου, τουλάχιστον Έλληνε, γιατί ζούμε στην Ελλάδα, ε, οικογένεια. Είναι μια κοινωνία ανθρώπων που καλύπτει κάποιες ανάγκες. Τρώει, δίνει λεφτά για να μεγαλώσουν τα παιδιά, να σπουδάσουν. Δεν είναι μόνο αυτό. Σίγουρα μας συνδέει κάτι πολύ περισσότερο. Το, είναι... το οποίο αυτό είναι η συναισθηματικοί δεσμοί, κυρίως, που συνδέουν την οικογένεια. Είναι οι συναισθηματικοί δεσμοί ε, αφενός και αφετέρου ε, οι δεσμοί οι οποίοι ε, διατηρούνται στον χρόνο. Δηλαδή, ε, αυτό που κάνει και προβαντά στην ελληνική οικογένεια τη είναι ότι υπάρχει μεγάλη σύνδεση. Οι γονείς και τα παιδιά ε, είναι ένα περνούν περισσότερο χρόνο μαζί μοιάζονται και είναι ο χώρος τη οικογένεια, ο χώρος μέσα στον οποίο ε, ε, τα παιδιά θα μάθουν να πετάνε για να ανοίξουν τα δικά του Και γι' αυτό είναι γι' αυτά πάντα μια φωλιά όπου θα μπορούν να ξαναγυρίζουν. Ακριβώ. Η πόρτα τη οικογένεια πάντα θα είναι ανοιχτή για τα παιδιά. Βέβαια, μιλάμε όπω είπαμε για την ελληνική οικογένεια, αλλά και αυτή έχει κρίση. Δεν είναι όπω ήταν η παλιότερα. Δεν είναι όλα ρόδινα. Και προφανώς σε αυτό έρχεται το δυτικό πρότυπο της οικογένεια, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό. Βλέπουμε μια οικογένεια η οποία έχει ως στόχο της να μεγαλώσει τα παιδιά μέχρι τα 18, ώστε αυτά να είναι έτοιμα να φύγουν από την οικογένεια, να κάνουν τη δική του ζωή χωρίς να υπάρχει κάποια σύνδεση. Δηλαδή δίνουμε τα πάντα μέχρι να μπορούν να γίνουν παραγωγικοί. Και μετά... Ε, δεν υπάρχει αυτός ο δεσμός Αυτός ο δεσμός όμως που γεμίζει Πολλά κενά στον άνθρωπο Ο άνθρωπος έχει που να στηριχτεί Έχει κάποιον άνθρωπο πάντα δίπλα του ε, ε, Αισθάνει τη συγκένεια έματος Πολύ ζεστή πάνω του Όμως η οικογένεια αποτελεί τον α, λίθο, το κύτταρο για να χτιστεί πάνω της μια υγιή κοινωνία. Αν αυτός ο λίθος είναι στέρεος, τότε και η κοινωνία θα είναι στέρεα. Ναι, και αυτό διότι η οικογένεια χτίζει την προσωπικότητα του ατόμου. Πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε πόσο μεγάλο ρόλο παίζει. Αν δούμε σταυλία της ψυχολογίας, το παιδί από την πρώτη στιγμή που γεννιέται χρειάζεται τη μητέρα του. Το παιδί που δεν έχει τη μητέρα του η οποία μπορεί να δουλεύει πάρα πολύ έχει το αίσθημα της ανασφάλεια, από τα πρώτα χρόνια της ζωής του και αυτό μένει και μετά έπειτα όταν το παιδί πήγαινε στο σχολείο αν οι γονεί του το προτρέπουν να κάνει πράγματα, να είναι δημιουργικό απο, αποκτά αυτοπεποίθηση το οποίο πάλι μένει σε όλη τη ζωή ή στην εφηβεία το παιδί πάντα στην εφηβεία ψάχνει την ταυτότητά του, περνάει από διάφορα εγώ παίρνει προσωπικότητε. Αν έχει καλή επικοινωνία και σχέση με τους γονείς του και καλά πρότυπα από την οικογένεια, θα μπορέσει να βρει την προσωπικότητά του. Οπότε βλέπουμε ότι αφού παίζει τέτοιο μεγάλο ρόλο στην διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού, η οικογένεια, που πολλοί θα λένε τώρα στις μέρες μας, σιγά την οικογένεια, γιατί να κάνω οικογένεια, το ένα το άλλο, βλέπουμε ότι παίζει σημαντικό ρόλο για όλη την κοινωνία. Η αλήθεια είναι όμως ότι όλα αυτά που είπε πριν η Ιωάννα για την αξία της οικογένειας έχουν βάση άμα μιλούμε για μια ιδανική οικογένεια. Για μια οικογένεια με γονείς που νοιάζεται για τα μικρότερα μέλη και με τα μικρότερα μέλη να έχουν μια ουσιώδη και βαθιά επικοινωνία με τους μεγάλους. Διαφορετικά δεν έχουμε τα ιδανικά αποτελέσματα. Ναι, ε, γι' αυτό το λόγο και σήμερα λέμε ότι αφού οι οικογένειε δεν είναι καλές Έχουμε κρίση οικογένειας, έχουμε κρίση αξιών, έχουμε κρίση της κοινωνίας Πού βλέπουμε όμως αυτή την κρίση, τι σημαίνει ακριβώς κρίση, ε, Η κρίση φαίνεται καθημερινά, φαίνεται από τα παιδάκια στο σχολείο που δεν έχουν πλέον, ε, θα ρωτήσουμε παιδάκια στο σχολείο και δεν θα μας πούνε ότι ε, έγνοια τους είναι να πάνε στο σπίτι να παίξουν με τα αδέρφια τους, αλλά έγνια τους είναι να πάνε να παίξουν στο ηλεκτρονικό του παιχνίδι. Ε, θα δούμε παιδιά που θα παραπονεθούν ότι οι γονείς τους δεν ασχολούνται μαζί τους. Ε, οπότε βλέπουμε ότι αυτή η τεχνολογία που έχει μπει μέσα στα σπίτια μας έχει απομονώσει τα μέλη Πέρα από αυτό, κρίση οικογένειας είναι ότι έχουν μειωθεί οι Έχουν μειωθεί η γάμη, για κάποιο λόγο. Μάλλον οι άνθρωποι θέλουν πιο πολύ τη βόλεψή τους. Να μένουν μόνοι τους, να έχουν περισσότερα υλικά αγαθά και να μην θέλουν να μοιράζονται με τους άλλους. Ή δεν αντέχουν τη δέσμευση του γάμου. Έπειτα έχουμε μονογενεϊκές οικογένειε. Και αυτό είναι μια κρίση τη αξία της, της οικογένεια. γιατί... Το σωστό πρότυπο της οικογένεια θέλει και τους δύο γονεί για να μεγαλώσει ένα υγιε ψυχολογικά υγιές, παιδί. Επίσης, έχουν μειωθεί οι γάμοι, αλλά έχουν αυξηθεί και τα διαλύγια. Να το πούμε και αυτό. Ε, το οποίο ευνοούν τη δημιουργία μονογονεϊκών οικογένειών. Ακριβώς. μονογονικές οικογένειες... Ε, οι οποίες ξέρουμε ότι ε, όσοι προσπάθεια και να καταβάλουν οι γονείς Και όσοι καλή, καλή διάθεση να έχουν ε, Πάντα θα ε, υπάρχει ε, μια έλλειψη στο παιδί Ακριβώς, πρόκειται για ένα μεγάλο αγώνα που πρέπει να κάνει ο ένας γονέας Γιατί γνωρίζουμε ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν και τα δύο πρότυπα Και τα πρότυπα και των δύο γονέων Ακλήφως. Είναι διαφορετική η ανάγκη του παιδιού για τον πατέρα και διαφορετική για τη μητέρα δηλαδή... κανένα δεν αναπληρώνει τον άλλο, χρειάζονται και οι δύο Δηλαδή καλείται ένας του δύο να καλύψει ταυτόχρονα δύο ρόλους και του πατέρα και της μητέρας και αυτό είναι πολύ δύσκολο να συμβεί. Ζούμε όμως σε μια κοινωνία οποία ε, χαρακτηρίζεται και τον εγωισμό της... ...ο οποίος ο ατομικισμός έχει μπει ακόμα και μέσα στην οικογένεια. Βλέπουμε τα παιδιά τα οποία ζητούν συνέχεια δικαιώματα από τους γονείς τους... ...χωρίς να θέλουν να έχουν καμία υποχρέωση για αυτούς. Όπως και οι γονείς δεν ενδιαφέρονται τόσο να δώσουν μια πνευματική υπόσταση στα παιδιά τους... Αλλά κοιτάνε πώς να τους καλύψουν με ανάγκε, ώστε να γλιτώσουν την ψυχική φθορά και την κούραση μετά από το, όλο το άγχος της δουλειάς. Και επίσης να πούμε ότι πολλές φορές οι, γον, οι γονείς νιώθουν καλυμμένοι, νιώθουν ε, περήφανοι για το έργο τους όταν έχουν ε, υπερκαλύψει τις ηλικέ ανάγκες των παιδιών τους. Νιώθουν ότι έχουν εκπληρώσει το χρέος τους ως γονείς και ότι δεν παραμένει τίποτα περισσότερο να κάνουν. Έτσι ε, οδηγούμαστε σε αυταπάτη. Δεν, ε, δεν υπάρχει δηλαδή διαπίστωση του προβλήματος ε, αλλά μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Ο ατομικισμό μέσα στην οικογένεια φαίνεται καθημερινά όταν δεν υπάρχει μια κατανόηση από τον ένα στον άλλον. Δηλαδή, δεν νοιάζονται οι γονεί για τα παιδιά και δεν νοιάζονται και τα παιδιά για του γονεί. Τα παιδιά θα πάνε κατευθείαν στηλεόραση, στη θα θέλουν το φαγητό εκείνη την, την ώρα, δεν θα νοιαστούν για το πώ είναι οι γονείς τους Άμα μπορούν να του το προσφέρουν, να βοηθήσουν του γονεί του, θα νοιαστούν μόνο για τον εαυτό του και οι γονεί. Να προσφέρουν τα υλικά όσο πιο εύκολα γίνεται, και μετά να πάνε να κοιμηθούν. Δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία, δεν υπάρχει σύνδεση. Δηλαδή, δεν υπάρχει έμπρακτη αγάπη. Ναι, αγαπιόμαστε γιατί είμαστε βιολογικοί γονεί και αγαπάμε τα παιδιά μα, αλλά δεν υπάρχει καθημερινή ένδειξη αυτή τη αγάπη. Δεν υπάρχει λοιπόν, Ιωάννα, αυτός ο αγώνας που θα λέγαμε. Ενώ οι γονείς, ενώ οι δύο νέοι άνθρωποι όταν θα παιδρευτούν ξέρουν ότι χρειάζεται πολύ μεγάλος αγώνας για να μεγαλώσουν παιδιά. Ε, καθώς περνάει ο καιρός, τους τρώει η καθημερινότητα. Τους τρώνει υποχρεώσεις τους, ε, οι μέρη του και ο χρόνος κιλά και συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν δώσει τα πνευματικά στα παιδιά τους. Έχουν δώσει τα πάντα από υλικά. Οπότε βλέπουμε ότι φταίνε και τα πρότυπα τη κοινωνία εδώ πέρα. Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία όπου επικρατεί ο καταναλωτισμό. Πιστεύετε ότι όσο πιο πολλά έχεις, τόσο πιο ευτυχισμένο θα είσαι. Και αυτό βέβαια και μέσα από τη τηλεόραση. Που θέλει υλικά αγαθά, υλικά αγαθά. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία το να δοθούν ε, στα παιδιά ε, τα σωστά πρότυπα. Και όπως γνωρίζουμε τα πρότυπα πλέον τα παιδιά τα λαμβάνουν ε, πιο πολύ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, και από την κοινωνία. Ε, Ό,τι εννοούμε ως κοινωνία. Ε, εννοούμε, ε, το ίντερνετ. εννοούμε το ίντερνετ πλέον. Ε, εννοούμε το σχολείο τα τους. Τα στέργια τις τηλεόρασης. Ακριβώς Ενώ θα έπρεπε αυτά τα πρότυπα να δίνουν οι ίδιοι γονείς Και όχι να τα περιμένουν έτοιμα από ένα κουτί τηλεόρασης Ακριβώς Τα παιδιά λοιπόν εφόσον δεν έχουν όπως είπαμε πριν χρόνο Να συζητήσουν με τους γονείς τους Για το ποια είναι, για το ποια είναι τα πραγματικά ε, Ουσιώδη και πολίτημα ε, ε, Παίρνουν τα μηνύματα από τους άλλους γονείς τους Που είναι η τηλεόραση ας πούμε Ή τα διάφορα βιντεάκια στο ίντερνετ και να μείνουμε και σε αυτό που ξαναίπαμε βέβαια, ότι μένουν στην τεχνολογία που έχει μπει στη ζωή τους και στα υλικά αγαθά που δίνονται από τους γονείς τους. Και πολλές φορές οι γονείς προσπαθούν να εξαγοράσουν την αγάπη των παιδιών μέσω των υλικών αγαθών και να καλύψουν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί. Δηλαδή, παίρνουν το πιο σύγχρονο ε, τεχνολογικό κατασκεύασμα, ένα iPod ξέρω εγώ, για να πούνε ότι έκανα τη χάρη στο παιδί μου, θα είναι ευχαριστημένο τώρα, δεν θα έχει παράπονο μαζί μου. Που λείπω όλη μέρα και δεν έχουμε καμία επικοινωνία. Ουσιαστικά, καλύπτουν τη, τη δική του προσφορά στην οικογένεια με την αγορά, όπω είπε, τελευταίο του τελευταίου παιχνιδιού, τη καλύτερη κούκλα, αργότερα του καλύτερου τεχνολογικού προϊόντο. Ακριβώ. Οπότε, γινόμαστε όλο και περισσότερο πλούσιοι. Μέσα σε εγωγικά, προσπαθούμε να γίνουμε πιο πλούσιοι, ενώ είμαστε φτωχοί συναισθηματικά. Και εδώ πέρα κολλάει πολύ κάτι που διαβάσαμε στο ίντερνετ, και θα μα το διαβάσει η Μυρτό. Είναι ένα κείμενο με τίτλο Τι σημαίνει να είσαι φτωχό. Λέει λοιπόν ότι ένα πατέρα, με οικονομική άνεση, θέλοντα να διδάξει στο γιο του τι σημαίνει φτώχεια, τον πήρε μαζί του για να περάσουν λίγε μέρε στο χωριό, σε μια οικογένεια που ζούσε στο βουνό. Πέρασαν τρεις μέρες και δύο νύχτες στην Αγρικία Καθώς επέστρεφαν στο σπίτι, μέσα στο αυτοκίνητο Ο πατέρας ρώτησε το γιο του Πώς φάνηκε η εμπειρία Ωραία, απάντησε ο γιος με βλέμμα καρφωμένο στο κενό Και τι έμαθες, συνέχισε με επιμονή ο πατέρας Ο γιος απάντησε Εμείς έχουμε ένα σκύλο, ενώ αυτοί έχουν τέσσερι. Εμείς διαθέτουμε μια πισίνα που φτάνει μέχρι τη μέση του κήπου ενώ αυτή ένα ποτάμι δίχως τέλος με κρυστάλλινο νερό μέσα και γύρω από το οποίο υπάρχουν κι άλλες ομορφιές. Εμείς εισάγουμε φαναράκια από την Ασία για να φωτίζουμε τον κήπο μας ενώ αυτοί φωτίζονται από τα στέρια και το φεγγάρι. Η αυλή μας φτάνει μέχρι το φράχτη ενώ οι δικοί τους μέχρι τον ορίζοντα. Εμείς αγοράζουμε το φαγητό μας αυτοί πάλι σπέρνουν και θερίζουν γι αυτό. Εμείς ακούμε CDs, ενώ αυτοί απολαμβάνουν μια απέραντη συμφωνία από πουλιά, βατράχια και άλλα ζώα. Και όλα αυτά διακόπτονται που και που από το ρυθμικό τραγούδι του γείτονα που εργάζεται στο χωράφι. Εμείς μαγειρεύουμε με ηλεκτρική κουζίνα, ενώ αυτοί, ό,τι τρώνε, έχει αυτή τη δεσπέσια γεύση, μια και μαγειρεύουν στα ξύλα. Εμείς, για να προστατευτούμε, ζούμε περικυκλωμένοι από έναν τοίχο με συνεγερμό. Αυτοί ζουν με τις ορθά πόρτε πόρτες τους, προστατευμένοι από τη φιλία των γειτόνων τους. Εμείς ζούμε καλοδιωμένοι με το κινητό, τον υπολογιστή, την τηλεόραση. Αυτοί αντίθετα συνδέονται με τη ζωή, τον ουρανό, τον ήλιο, το νερό, το πράσινο του βουνού, τα ζώα τους, τους καρπούς της γης τους, την οικογένειά τους. Ο πατέρας έμεινε έκθαμβος από τις απαντήσεις του γιού του και ο γιος ολοκλήρωσε με τη φράση σε ευχαριστώ που με διδίδαξε πόσο φτωχοί είμαστε Κάθε μέρα γινόμαστε φτωχότεροι στο πνεύμα και στην εκτίμηση που έχουμε για τη φύση και τα δυο έργα σπουδαία του δημιουργού μα. Αγωνιούμε πώς να έχουμε, να έχουμε, να έχουμε όλο και περισσότερα αντί να μας απασχολεί να είμαστε Όπω είδαμε στο κείμενο που διαβάστηκε Η αξία δεν είναι μόνο Τι θα φάμε και τι θα πιούμε Η αξία είναι να ζούμε Να ζούμε με την οικογένειά μας Και να απολαμβάνουμε την οικογένειά μας Να έχουμε ποιοτικό χρόνο Με τα άτομα που είναι δίπλα μας Και αυτό δεν συμβαίνει Μέσα στη σημερινή κοινωνία Όπου τρέχουμε Όλη μέρα τρέχουμε Όλη μέρα δουλεύουμε Οι γονείς κάνουν. Όχι, χάνουν. Εργάζονται πολλέ ώρε. Και έρχονται κουρασμένοι το βράδυ, τα παιδιά δεν μεγαλώνουν με του γονεί. Μεγαλώνουν στην καλύτερη του περιπτώση με κάποιου παππούδε ή κάποια άλλη κυρία και βλέπουν του γονεί του λίγο το βράδυ. Το κενό δημιουργείται. Και μετά οι γονεί είναι τόσο κουρασμένοι που θέλουν να περάσουν την ώρα του στη τηλεόραση. Και ποιο είναι ο τελικό σκοπό όλου αυτού του τρεξήματο στο τέλο. Δηλαδή, για ποιο λόγο να τρέχουμε, να τρέχουμε για να βγάλουμε περισσότερα λεφτά. Και να βγάλουμε περισσότερα λεφτά. Τι θα κερδίσουμε αυτό, θα περάσουμε καλύτερα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στη σήμερα ημέρα που είμαστε και σε μια κρίση, είναι λογικό ότι θα χρειαστεί να δουλέψουμε. Το θέμα είναι να είμαστε και λίγο ολιγαρκείς. Να μην θέλουμε και τα τρία εξωχικά, εγωγικά να μπορούμε να ζήσουμε με λίγα, αλλά ποιοτικά και καλά. Και πάνω σε αυτό το πόσο τρέχουμε και ξεχνάμε την οικογένειά μας και ξεχνάμε τις αξίες της ζωής μας και ξεχνάμε πόσο αξίζει να εκμεταλλευτώ το χρόνο μου με το παιδί μου, να του δώσω ό,τι μου έχει απομείνει από αυτή τη μέρα που πέρασε ε, έχουμε βρει κάποια κείμενα, τα οποία δεν θα μας εκπλήξουν πραγματικά ε, Το κείμενο που έχουμε βρει έχει τίτλο «Θεέ μου, κάνε με τηλεόραση». Αποτελεί έκθεση παιδιού της Δευτέρας Δημοτικού. Ε, γράφει λοιπόν το παιδί. «Θεέ μου, απόψε σου κάτι που το θέλω πάρα πολύ. Θέλω να με κάνεις τηλεόραση. Θέλω να πάρω τη θέση της τηλεόρασης που είναι στο σπίτι μου. Να έχω το δικό μου χώρο. Να έχω την οικογένειά μου γύρω από εμένα. Να με παίρνουν σοβαρά όταν μιλάω. Θέλω να είμαι το κέντρο της προσοχής και να με ακούνε οι άλλοι χωρίς διακοπέ ή ερωτήσεις. Θέλω να έχω την ίδια φροντίδα που έχει τηλεόραση όταν δεν λειτουργεί. Όταν είμαι τηλεόραση, θα έχω την παρέα του πατέρα μου όταν έρχεται σπίτι από τη δουλειά, ακόμα και αν είναι κουρασμένος. Και θέλω τη μαμά μου να με θέλει όταν είναι λυπημένη και σανεχωρημένη αντί να με αγνοεί. Θέλω τα αδέρφια μου να μαλώνουν για το ποιο θα περνάει οι ώρες μαζί μου. Θέλω να νιώθω ότι η οικογένειά μου αφήνει τα πάντα στην άκρη πότε-πότε. Μόνο και μόνο για να περάσει λίγο χρόνο με μένα. Και τελευταίο, κάνε με έτσι ώστε να τους κάνω όλους ευτυχισμένους και χαρούμενους. Θεέ μου δεν ζητώ πολλά. Θέλω μόνο να γίνω σαν μία τηλεόραση. Τη δασκάλα που μόλις διάβασε την έκθεση, ε, αυτό το κείμενο το, ε, την έκανε να κλάψει. Ο σύζυγός ό,τι είχε μπει στο σπίτι και την είδε. Τη ρώτησε τι συμβαίνει. Αυτή του διάβασε την έκθεση και του είπε ότι την έχει γράψει κάποιος μαθητής της. Λέει ο σύζυγός στότε τότε, «Θεέ μου, το καημένο το παιδί, τι αδιάφοροι γονεί είναι αυτοί». Τότε αυτή τον κοίταξε και είπε, «Αυτή η έκθεση είναι του γιού μας. Το επόμενο κείμενο έχει τίτλο Μπαμπά θα μου δώσει 25 ευρώ. Ένα πατέρα γυρίζει σπίτι από τη δουλειά, αργά, κουρασμένο και κνευρισμένο. Στη πόρτα τον περιμένει ο πεντάχρονο γιο του. Μπαμπά, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, βεβαίω, τι είναι. Θέλω ακριβώ να ξέρω: παρακαλώ, πε μου, πόσα παίρνει στη μία μέρα. Εάν πρέπει να ξέρει, παίρνω 50 ευρώ τη μέρα. Όχ. Απάντησε το παιδί με το κεφάλι του κάτω και συνέχισε. Μπαμπά, σε παρακαλώ. Μπορεί να μου δανείσει 25 ευρώ. Ο πατέρα, εξαγγελμένο το απάντησε. Εάν ο μόνο λόγο που εσύ ρωτά είναι ώστε να δανειστεί κάποια χρήματα για να αγοράσει ένα νόητο παιχνίδι ή κάποιε άλλε αηδίε, τότε να πα κατευθείαν στο δωμάτιό σου και στο κρεβάτι σου. Δεν εργάζομαι σκληρά καθημερινά για τέτοιε πεδυώδευ επιπωλεότητε. Το μικρό παιδί πήγε ήσυχα στο δωμάτιό του και έκλεισε την πόρτα. Ο παπάκθησε σκεπτώμε στην ερώτηση του παιδιού και νευριζε περισσότερο. Πώς τόλμησε να υποβάλει τέτοια ερώτηση για να πάρει μόνο κάποια χρήματα. Μετά από μία περίπου ώρα, ο μπαμπάς είχε ηρεμήσει και έχει αρχίσει να σκέφτεται. Ίσως είναι κάτι που πρέπει πραγματικά να αγοράσει ο μικρός με τα 25 ευρώ. Γιατί δεν ζητάει χρήματα πολύ συχνά. Πήγε στην πόρτα του δωματίου του παιδιού, την άνοιξε και του είπε. Κοιμάσαι, γόρι μου. Δεν κοιμάμαι. Σκεφτόμουν ότι ίσως ήμουν πάρα πολύ σκληρό μαζί σου νωρίτερα. Ήταν μια μεγάλη μέρα, έβγαλα την κούρασή μου σε σένα. Εδώ είναι τα 25 ευρώ που μου ζήτησες. Το παιδί έτρεξε κατευθείαν επάνω του και χαμογέλασε. Σε ευχαριστώ, μπαμπά. Φώναξε. Κατόπιν πάει στο μαξιλάρι του και βγάζει κάτω, από κάτω κάποια τσαλακωμένα χρήματα. Ο πατέρας, μόλις βλέπει ότι το παιδί είχε ήδη κάποια χρήματα, αρχίζει να νευριάζει. Το μικρό παιδί αρχίζει να μετράει σιγά-σιγά τα χρήματά του και κοιτάζει τον μπαμπά του. Γιατί θέλει περισσότερα χρήματα εφόσον έχεις ήδη μερικά. Επειδή δεν είχα αρκετά, αλλά τώρα έχω. Μπαμπά, έχω 50 ευρώ τώρα. Μπορώ να αγοράσω μια μέρα του χρόνου σου. Σε παρακαλώ, μην είναι αύριο σπίτι. Θα ήθελα πολύ να φάμε μαζί. Ο πατέρας λήγησε. Αγκάλιασε τον μικρό γιο του και ηκέτευσε να τον σε χωρές. Βλέπουμε λοιπόν ότι η παιδική ψυχή έχει πολύ μεγαλύτερες ανάγκες από αυτές που ε, περιμένουμε. Που νομίζουν οι γονείς. Από αυτές που νομίζουν οι γονείς. Ε, ή τουλάχιστον από αυτές που, περι... που νομίζουν οι περισσότεροι γονείς. Ε, τα δύο τελευταία κείμενα εμένα, τουλάχιστον με γιατί δείχνουν ε, την ευαισθησία του παιδιού. Δείχνουν απροκάλυπτα την ευαισθησία των παιδιών. Ότι... Εντάξει, τελικά το παιδί μπορεί να χαίρεται με τα υλικά και άλλωστε τα παιδιά πώς να μη χαρούν με ένα παιχνίδι, με ένα ηλεκτρονικό. Αλλά έχουν μεγάλη ανάγκη τους γονείς τους και του, τους λείπουν. Έχουν ανάγκη από αγάπη. Αγάπη και στοργή που δεν στη δίνει ένα παιχνίδι. Ακριβώς. Και πόσο μάλλον η τηλεόραση. Η τηλεόραση μπορεί να σου δείξει, μπορεί να σου δώσει τον... Ε... Την ωραία εντύπωση εκείνη τη στιγμή, πολύ χιλιάση. Διασκέδαση ακριβώ. Δηλαδή διασκέδαση του χρόνου και όχι ψυχαγωγία. Ε, που έχει μεγάλη διαφορά. Που έχει μεγάλη διαφορά. Δη δη δηλαδή δεν προσφέρει κάτι οισιόδεδο στο παιδί, αλλά απλά να περάσει η ώρα. Κάπω ευχάριστα. Και όμω το παιδάκι, παρόλο που ξέρει ότι δεν είναι το πιο όμορφο πράγμα, παρόλο που διαχωρίζει ότι, το όμορφο, ότι έχει μεγάλη διαφορά το να έχει το ενδιαφέρον τη οικογένεια σου. Από το να έχει το ενδιαφέρον τη τηλεόραση, γιατί λέει ότι μπαίνει στη θέση να πει ότι Θεέ μου, α τηλεόραση. Θέλω να τσακώνονται για το ποιο θα κάνει παρέα μαζί μου. Όπω για, για να δουν τη τηλεόραση, τσακώνονται τα αδέρφια του, θέλω να τσακώνονται για να κάνουν παρέα με το ίδιο το παιδί. Να παίζουν τα αδέρφια μαζί και όχι να, να είναι ο καθένα μόνο του μπροστά από μια φόνη. Να τον ακούνε όταν μιλάει. Ναι, οπότε βλέπουμε πόσο έχει μπει η τηλεόραση με στη ζωή τη οικογένεια. Πόσο μεγάλη αξία τη δίνουμε. Δηλαδή τρώμε ώρες τη τηλεόραση, ε, τσακωνόμαστε για τη τηλεόραση, θέλουμε να περνάμε, να περνάμε κάπως έτσι ευχάριστα το χρόνο μας και ξεχνάμε πόσο ευχάριστα μπορούμε να το περάσουμε με τα μέλη της οικογένειάς μας. Και έτσι το παιδί το έχει συνειδητοποιήσει και θέλει να μπει στη θέση της τηλεόρασης. Ποιες είναι οι τελικά οι στο των παιδιών. Ίσως είναι καλύτερα οι γονείς τους, έστω και κουρασμένοι, να τους προσφέρουν την αγάπη τους, το χρόνο τους να επικοινωνήσουν μαζί τους και να συζητήσουν. Ο Γιώργος Παΐσιος, στο βιβλίο του «Λόγοι. Οικογενειακή ζωή» μας έχει την απάντηση. Ε, γράφει λοιπόν, το παιδί έχει ανάγκη από πολύ πολύ αγάπη και στοργή και από πολύ καθοδήγηση. Θέλει να καθίσει κοντά του, να σου πει τα προβλήματά του, να το χαϊδέψει, να το φιλήσει. Όταν το μικρό παιδί είναι καμιά φορά ανήσυχο και κάνει σκανταλιέ, αν το πάρει η μάνα στην αγκαλιά, το χαϊδέψει και το φιλήσει, το παιδί ηρεμεί και γαληνεύει. Αν χορτάσει το και αγάπη όταν είναι μικρό, ύστερα έχει δύναμη να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τη ζωή. Σήμερα όμω τα περισσότερα παιδιά βλέπουν του γονεί τους γονείς για λίγο το βράδυ και δεν χορτένουν αγάπη. Οι γονεί γυρίζουν και είναι κουρασμένοι, έχει τελειώσει, και... έχει τελειώσει πια η μπαταρία του. Ο πατέρα, από τη μια μεριά ξαμπλώνει στην πολυθρόνα και παίρνει την εφημερίδα να διαβάσει κανένα νέο και δεν ασχολείται καθόλου με τα παιδιά, πάει κοντά του το παιδάκι και αντί να του μιλήσει, αντί να το χαϊδέψει λίγο το διώχνει. Η μάνα από την άλλη πάει να ετοιμάσει κάτι για φαγητό, οπότε ούτε αυτή δεν ευκαιρεί να ασχοληθεί με τα παιδιά, και έτσι αυτά τα καημένα από αγάπη. Οπότε από τα λεγόμενα αυτά του γέροντος Παϊσίου καταλαβαίνουμε πως τα παιδιά έχουν ανάγκη τη στοργή, την αγάπη, έχουν ανάγκη το χρόνο, τον ποιοτικό χρόνο των γονιών τους, Όσο και αν είναι αυτός, από μία ώρα έως ολόκληρη την ημέρα, να είναι οι γονείς μαζί με τα παιδιά. Οπότε ζητάμε μια οικογένεια Στην οποία υπάρχει ποιότητα Όχι απαραίτητα ποσότητα Μπορεί ο χρόνος των γονιών να μην είναι πολύ, Αλλά άμα είναι ποιοτικό, αρκεί Και η αγάπη εκφράζεται με πάρα πολλού τρόπους Και όχι απαραίτητα Προσφέροντας ένα υλικό αγοθό Και πραγματικά τα παιδιά αυτό το καταλαβαίνουν Είτε 20 λεπτά διαθέτει ένα γονιός Είτε 2 ώρες Στην καλύτερη περίπτωση Το παιδί καταλαβαίνει και επίσης καταλαβαίνει όταν ε, ο πατέρας του ή η μητερα του είναι κουρασμένη Παρ' όλα αυτά ασχολούνται μαζί τους Την καταλαβαίνει, την απολαμβάνει την αγάπη Καταλαβαίνει τη θυσία Και το μεγαλύτερο νόημα της ζωής μας Είναι να, προσπαθήσουμε, να προσφέρουμε αγάπη στους άλλους Θυσιάζοντας τον εαυτό μας Όπως έκανε και ο Χριστός μας τότε πώς θα γίνει μια οικογένεια πετυχημένη θα γίνει πετυχημένη με όλα αυτά που είπαμε πριν αν υπάρχει ποιότητα στις σχέσεις των ανθρώπων αν υπάρχει αγάπη, φροντίδα σεβασμός μεταξύ των γονιών προς το παιδί και από το παιδί προς σιγωνίες. επικοινωνία και βέβαια αν η οικογένεια στηρίζεται σε βαθιές αξίε μεταδίδει αξίες γιατί όπως μπορεί να ξαναείπαμε η οικογένεια είναι ο πυρήνα του κυττάρου, ο πυρήνας της κοινωνίας. Αν μεταδοθούν οι αξίες στα παιδιά, θα μεταδοθούν και σε όλη την κοινωνία. Και δεν θα έχουμε πλέον κρίση αξιών όπως έχουμε σήμερα. Και βέβαια, θέλουμε να δώσουμε τα καλύτερα στα παιδιά μας, τα καλύτερα πνευματικά εφόδια, δεν γίνεται να μην θέλουμε να τους δώσουμε αυτό που θεωρούμε ότι έχει μεγαλύτερη αξία στη ζωή μας. Το Χριστό. Αυτό που θέλουμε να φτάσουμε. Οπότε προφανώς ο στόχος μας είναι να αποκτήσουμε μια χριστιανική οικογένεια Μια μικρή κοινωνία Χριστού Και αυτό βέβαια δεν είναι εύκολο να το πετύχουμε Και όταν λέμε κοινωνία Χριστού, να γίνει η οικογένεια μια κοινωνία Χριστού εννοούμε ότι οι σχέσεις που διέμπουν την οικογένεια αυτή ε, χαρακτηρίζονται από έννοιες όπως η αλληλεγγύη, όπως η συνεργασία, όπως η αυτοθυσία όπως η πραγματική αγάπη, η ανιδιοτελής η χριστιανική αγάπη. Η χριστιανική αγάπη. Πηγάζει από τον Χριστό. Από την πίστη και την αγάπη στον Χριστό, και από αυτήν παίρνω εφόδια και δίνω και στου άλλου. Όταν είναι μια οικογένεια η οποία όλοι μαζί θέλει να φτάσει στο παράδεισο, αγωνίζεται όχι μόνο ο καθένα για τον εαυτό του, αλλά ο καθένα και για τον διπλανό του. Να πάρω μαζί μου και τον αδερφό μου, να προσευχηθώ μαζί με αυτόν, να τον πάρω από το χέρι και να πάω μαζί. Το ζευγάρι μαζί και όλοι μαζί έτσι. Μια μικρή εκκλησία. Ε, κάτι που προβληματίζει έντονα τη σημερινή εποχή είναι γιατί πολλά παιδιά από χριστιανικές οικογένειες τελικά δεν ακολουθούν τον Χριστό. Ε, παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί μέσα σε χριστιανικές οικογένειες, έχουν ε, γαλουχηθεί με τη χριστιανική πίστη, τελικά βλέπουμε να απομακρύνονται από την εκκλησία και να μην ακολουθούν το δρόμο του Θεού. Ε, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν αυτή την κατάσταση. Ε, ας του δούμε λίγο σιγά-σιγά. Ε, αρχικά το γενικό κλίμα μέσα στην οικογένεια. Η ατμόσφαιρα μέσα σε πολλές οικογένειε, ακόμα και μέσα στις χριστιανικές, δεν είναι η πρέπουσα, δεν είναι η θετική. Στην πραγματικότητα είναι συχνά αρνητική και δυσάρεστη. Υπάρχουν διαμάχε, τσακωμοί, διαφωνίε, και αντί για μια ατμόσφαιρα αγάπη και αλληλοσεβασμού, επικρατεί ο θυμό, η δυστυχία και η σύγχυση. Πολλοί γονεί έχουν σοβαρό πρόβλημα προσαρμοστικότητα, που κάνει πολύ δύσκολη τη ζωή μαζί του. Πατέρα και μητέρα τσακώνονται με το παραμικρό μεταξύ του και τα παιδιά βρίσκονται παγιδευμένα στη μέση. Αυτό το ασταθές και θελυβερό κλίμα επιφέρει σύγχυση στο νου του παιδιού και το αποκαρδιώνει. Φτάνει κάποτε στο σημείο να κατηγορεί τον εαυτό του για τα προβλήματα τη οικογένεια. Και επειδή οι γονεί λένε πω είναι χριστιανοί, το παιδί καταλήγει στο συμπέρασμα πω δεν είναι αυτό ο χριστιανισμό. Τότε μπορεί να κάνει και χωρί αυτόν. Δεν είναι λοιπόν παράξενο που δεν παραδίδει την καρδιά του στον Χριστό και δεν το δέχεται προσω... σαν προσωπικό του σωτήρα και κύριο τη ζωή του. Ένα δεύτερο παράγοντα είναι η συνέπεια των γονιών. Αν υπάρχει κάτι που απογοητεύει τελείω το παιδί και σκοτώνει κάθε ενδιαφέρον του για τον χριστιανισμό, αυτό είναι η συνέπεια ανάμεσα στα λόγια και στη ζωή των γονέων του. Λένε οι γονεί ότι πιστεύουν στον λόγο του Θεού, αλλά δεν ζουν σύμφωνα με τι διδαχές του. Ο λόγο του Θεού διδάσκει να μην κλέβουμε, και όμω το παιδί βλέπει του γονεί να προσπαθούν να κλέψουν την εφορία, αποκρύβοντα τα πραγματικά του εισοδήματα ή τα έξοδά του ή με ένα σωρό άλλου ο λόγο του Θεού μα διδάσκει και να λέμε πάντα αλήθεια. Μα το παιδί βλέπει του γονεί του να λένε ψέματα στου άλλου, αλλά και στα παιδιά του, αλλά και μεταξύ του. Ψέματα που ίσω δεν τα υπολογίζουν οι ίδιοι, αλλά στην ψυχή των παιδιών του φέρουν την καταστροφή. Ο λόγο του Θεού μα λέει να πειθαρχούμε στου νόμου του κράτου. Κι όμω το παιδί βλέπει του γονεί του να παραβιάζουν συνεχώ το όριο ταχύτητα καθώ οδηγούν το αυτοκίνητό του. Το παιδί βλέπει του γονεί του να έχουν την Αγία γραφή αλλά δεν τους βλέπει ποτέ να την ανοίγουν είναι και να τη μελετούν Ακόμη ένας παράγοντας είναι η κριτική Ένα άλλο στοιχείο που μπορεί να μειώσει ή να εξαφανίσει ολότερα το ενδιαφέρον παιδιού για το Χριστό είναι να βλέπει τους γονείς να κριτικάρουν συνεχώς τους άλλους Μερικοί κριτικάρουν το κάθε και τον καθένα Δυστυχώ στην πρώτη θέση, στην κριτική τους κατέχουν τις πιο πολλέ φορές όσοι εργάζονται με οποιονδήποτε τρόπο στο έργο του Θεού. Όταν το παιδί ακούει συνεχώ τους γονείς του να επικρίνουν τους πάντες με πρώτους εκείνους που εργάζονται στο έργο του Θεού, χάνει την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη στον καθένα που με οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται με τον χριστιανισμό ή την εκκλησία, με συνέπεια να μην θέλει να έχει κανένα δεσμό ή σχέση μαζί με ό,τι ονομάζεται χριστιανισμό. Τέταρτον, η κακομεταχείριση. Διαβάζουμε συχνά στι εφημερίδε ή ακόμα στη τηλεόραση φοβερέ περιπτώσει κακομεταχείριση παιδιών από του γονεί του ή ακόμα και τη μητέρα από τον πατέρα. Συμβαίνει άραγε κάτι τέτοιο μέσα σε χριστιανικέ οικογένειε. Δυστυχώ, σε μερικέ περιπτώσει συμβαίνει. Κάποιο έκανε μια μελέτη για τα είδη των κακομεταχειρήσεων που κάποτε λαμβάνουν χώρα μέσα σε χριστιανικέ λεγόμενε οικογένειε. Αν και ήταν πολλά τα είδη των κακομεταχειρήσεων που διαπίστωσε ότι συμβαίνουν σε χριστιανικά σπίτια, η πλειονότητά του αφορούσε συναισθηματική κακομεταχείριση. Όταν ένα παιδί μέσα σε μια τέτοια χριστιανική οικογένεια γίνεται αντικείμενο συνεχών λεκτικών και συναισθηματικών κακομεταχειρήσεων, διαμορφώνει συνήθω μια χαμελή εκτίμηση για τον εαυτό του και χάνει επίση την εμπιστοσύνη του στου φωνεί του. Έτσι, τα αρνητικά συναισθήματα που δημιουργούνται μέσα του επηρεάζουν τη στάση του απέναντι στο Θεό. ...και τον υποδίζουν να εμπιστευτεί την αγάπη του ουράνιου πατέρα. Ακόμα, αιτία αποτελεί και το εκκλησιαστικό περιβάλλον. Αν ένα παιδί δεν εκκλησιάζεται μαζί με τους γονείς του σε μια χριστοκεντρική εκκλησία... ...με ανώθευτη τη διδαχή του Ευαγγελίου... ...το πιθανότερο θα είναι να μην ξυπνήσει με το ενδιαφέρον του για τον Χριστό... Επομένως, δεν μπορούμε να περιμένουμε από το παιδί αυτό να εκδηλώσει κάποιο ενδιαφέρον για τα πράγματα του Θεού και ούτε να ακολουθήσει το Χριστό όταν φτάσει στην εφηβική ηλικία ή να Φιλελεύθερες μοντερνιστικές εκκλησίες δεν μπορούν να εμπνεύσουν τους νέους να αφιερώσουν τη ζωή τους στο Χριστό. Έλλειψη συνέστηση των γονιών για την ευθύνη του έναν των παιδιών του. Πολλοί γονεί, αν και πιστοί και ειλικρινεί χριστιανοί, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη του να διδάξουν και να οδηγήσουν τα παιδιά του στο Χριστό. Είναι ένα θέμα αυτό που πρέπει να τονιστεί για να το ο καθένα γονιό. Η σωτηρία ενό παιδιού δεν είναι αποκλειστική ευθύνη του ποιμένου τη Εκκλησία ή του δασκάλου του Κυριακάτικου σχολείου. Είναι ευθύνη περισσότερο των χριστιανών γονιών και είναι ανάγκη να το συνειδητοποιήσουν πλήρω αυτό ώστε με τη διδαχή και με το παράδειγμά τους να οδηγήσουν τα παιδιά του στο Χριστό. Τέλος, η προσωπική ευθύνη. Στη τελευταία ανάλυση όμω, η σωτηρία είναι ένα θέμα προσωπική επιλογή. Ακόμη και όταν τα περισσότερα ή όλα τα πράγματα είναι θετικά στο περιβάλλον ενό παιδιού, η αποδοχή του Χριστού ω σωτήρα είναι η αποδοχη του χριστου ως αποκλειστικά δική του. Το ίδιο το παιδί έχει την αποκλειστική ευθύνη για τι επιλογέ που θα κάνει. Κάποτε αρνείται το Χριστό και τραβάει σαν μεγαλό το δικό του δρόμο μέσα στον κόσμο, άσχετα από τη σωστή διδαχή που του πρόσφεραν οι γονεί από τη του ηλικία. Είναι σπάνινο να συμβεί κάτι τέτοιο, αν οι γονείς του υπήρξαν πράγματι υποδειγματικοί σαν δάσκαλοι και σαν ζωντανό παράδειγμα για το παιδί τους, αλλά δεν αποκλείεται κιόλα. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι γονείς θα πρέπει να συνεχίσουν να προσεύχονται για τη σωτηρία του και τότε μπορεί ο Θεός να απαντήσει στις προσευχές του. Οπότε βλέπουμε ότι οι λόγοι για τους οποίους ένα παιδί μπορεί να ακολουθήσει το χριστιανικό πρότυπο των γονιών του είναι πολλοί. Απ' την άλλη, αυτό που έχουν να κάνουν οι γονείς είναι να προσπαθήσουν να είναι πρώτα όσο πιο καλοί χριστιανοί μπορούν οι ίδιοι. Να μην είναι υποκριτές, οπότε να έχουν το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά τους. Και μετά προσπαθώντας μπορεί, όπως είπαμε, να μην τα καταφέρουν. Αλλά τα παιδιά θα έχουν πάρει τα καλύτερα παραδείγματα. Θα έχει πέσει ο κόκκος και μπορεί κάποια στιγμή να φυτρώσει κάποια στιγμή στη ζωή του. Και Άννα όλα αυτά τα όμορφα που λέει τα λέει και εδώ ένα κείμενο μπροστά μου. Ε, λέει ότι το να πάρει κάποιον και να το βοηθήσει να μεγαλώσει, είτε είναι πνευματικό παιδί, είτε είναι το βιολογικό σου παιδί, χρειάζεται να είσαι διατηρημένο, όχι μόνο να το διδάξει, αλλά και να το αφήσει να δει τη ζωή του. Να του δώσει τη ζωή σου. Το χρόνο σου την παρέα σου. Να κάνει πράγματα μαζί του. Να του επιτρέψει να δει πώ αντιδράς, τι κάνει όταν αμαρτήσεις. Πώ παραδέχεσαι τα λάθη σου. Να γελάσετε μαζί, να κλάψετε μαζί. Να μεταδώσω την ψυχή μου, αδελφή, σημαίνει να αφήσω κάποιον να δει πώ ζω. Για να μπορεί να γίνει αυτό, πρέπει η ζωή μα να είναι διαφανή, βιβλίο ανοιχτό. Πρέπει να είμαι ταπεινός και να παραδέχομαι τα λάθη μου. Πρέπει να είμαι όριμο με τον κύριο ώστε να μπορώ ουσιαστικά να ασχολούμαι με το παιδί και όχι με τον εαυτό του. Είναι το Ευαγγέλιο σημαντικό? Απόλυτα. Όταν μιλάμε για τι χριστιανικέ οικογένειε, το να διδάξουμε το Ευαγγέλιο είναι αρκετό? Όχι. Το να ακούσουν και να γνωρίσουν τα παιδιά το Ευαγγέλιο είναι σημαντικό. Η πίστη έρχεται με την ακοή. Διαβάζουμε και αυτό σημαίνει πω πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά μα. Δεν υπάρχει καλύτερη εικόνα από τα παιδιά να ακούν για το Χριστό από τον παπά τους Να μάθουν πω ο Θεό τα αγαπάει, πω επειδή τα αγαπάει, έστειλε το Χριστό να τιμωρηθεί στη θέση μα. Και αν τα ίδια ζητήσουν από τον Χριστό να γίνουν δικά του, αν τον εμπιστευτούν, τότε θα έχουν το δώρο τη αιώνια ζωή. Κι όμω, δεν τελειώνει εκεί η δουλειά του Πατέρα. Έχουμε ευχαρίστηση να μεταδώσουμε όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τι ψυχέ μα. Να ακούσω το Ευαγγέλιο δεν φτάνει. Πρέπει κάποιο να μου το δείξει. Μπορεί να δείξει κανεί τον πίνακα στα παιδάκια πώ να μάθουν να βάζουν τα ρούχα του. Όχι βέβαια. Μπορούμε να του δείξουμε από ένα βιβλίο πώ να πιάνουν το πυρονί. Όχι, του το βάζουμε στα δαχτυλάκια του, του το δείχνουμε πάλι και πάλι και πάλι. Του δείχνουμε πώ πι... το πιάνουμε εμεί. Ξοδεύουμε χρόνο μαζί του. Στα παιδιά μα δεν δίνουμε μόνο γνώση. Δίνουμε τη ζωή μα. Το ίδιο μα το εγώ. Για να βοηθήσω κάποιον να μεγαλώσει, χρειάζεται να είμαι διατηρημένο να τον αφήσω να δει τη ζωή μου και να τον κάνω μέρο τη ζωή μου, ώστε να έχει παράδειγμα. Μπορεί να είναι το εγγόνι σου, μπορεί η κόρη σου, μπορεί ο γείτονα, μπορεί κάποιο φίλο, μπορεί κάποιο νέο μέσα στην Εκκλησία. Την υπηρεσία δεν τη διδάσκω μόνο, τη δείχνω. Την υπομονή, το ίδιο. Και στο θυμόμαστε πάντα αυτό. Ας κλείσουμε λοιπόν με αυτή την ευχή. Ας θεωρούμε όλοι μας, παιδιά και γονείς, έργο, ιερό... να φέρουμε τον Χριστό στην κλειδονιζόμενη οικογένεια για να ζήσει και να αντιμετωπίσει νικηφόρα της θύελε και να είναι μια υγιής αιστεία για τη βοήθεια και ανόρθωση του κόσμου. Αυτά απόψε από ραδιο ραδιοκαταγραφές. Η ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Βηφτικής Ένωσης σας καληνυχτίζει. Από την Βασιλική Μπαϊκού. Καληνύχτα. Από την Αγγελική Καλκάνη. Καληνύχτα. Από τη Μυρτώ Σοφρονίου. Καλώς βράδυ. Και από την Ιώνα Χατ Απολούσε μας να έχετε ένα καλό βράδυ. Ραδιοκαταγράφες Η δανειοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φιδιωτικής Ένωσης καταγράφει την επικαιρότητα. Συνεντεύξεις Ρεπορτάζ Απόψεις Γκάλωπ Μουσική. Κάθε Σάββατο, 7 το απόγευμα, στο www.fet.lgr www.fet.lgr και στο 91,2 FM της Πυριακή Εκκλησία. Εδώ η φωνή μα ακούγεται δυνατό.